Υπάρχει στην εικόνα και κάθε ένας Να την πληκαιρία που δεν έχει Δύσκολα είναι όλα τώρα Οι πολύ έγιναν ένας Σε τρεις το Αφόρνη ψάχα ΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙΑΙ <συρίζει> <συρίζει> <συρίζει> <συρίζει> <συρίζει>